шо корех ойло шо праси но шойло спанатели мас оди юля пусть куна куна я Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Λάντε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά Ποιο μπροστά, πόσο μπροστά τα Για να σταθούν εμπόδιοι ως αυτή μας την πορεία το δίκιο μας φωτιά Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα! Πειρωμένες ρομπές, πειρωμένα σπαθιά Ο λαός των Ελλήνων πήρα από βασιλιά Καϊκά. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο το κρατούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Πολύ όλοι, όλοι ζητούν. Κυρίω τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Πολύ όλοι ζητούν. είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Ιστορία Έχουμε μια ιστορία. Λάθο μου Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Κυρίω γλαγκανάρια και ματζαφλάρια. Αυτά τα έδωσε η αλήθεια Ο μεγάλος ηγέτης που σαν σήμερα Πήγε στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας Και διάβασε, ανέλησε την διακήρυξη Την περίφημη της 3ης του Σεπτέμβρη Και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες Που κρατάει αυτή τη διακήρυξη Και ξεκίνησε τόπας ο Κανδρέας Παπανδρέου Και άλλοι άλλη πολύ καλή παρέα Ε, μετά έγινε κυβέρνηση στην αρχή πήρε 13% μετά πήρε 25% αντιπολίτευση και μετά πήρε 48% 18 Οκτώβρη του 81 έγινε κυβέρνηση και πριν αλλά και μετά που ήταν κυβέρνηση χόρτασε ο τόπος επειδή λέει εδώ η κυρία ότι έχουμε προσφέρει στη χώρα παπάτζα είναι η μεγαλύτερη παπάτζα που έχει προσφερθεί και έχει καταναλωθεί από το λαό γιατί το να ένα κόμμα να προσφέρει Ε, κοροϊδία και απάτη λίγο πολύ είναι μέσα στα πλαίσια αφορά μόνο το κόμμα αλλά όταν αυτό αγοράζεται και σε τόσο υψηλά ποσοστά ε, δείχνει κάτι για το λαό και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος κατανάλωσε είχε ανάγκη να καταναλώσει, κατανάλωσε, πίστεψε όλα αυτά που λέγανε τότε οι πασόκοι κυρίως από το 1974 μέχρι το 1981 που γίνανε κυβέρνηση γιατί μετά σιγά σιγά κάναν τα ακριβώ ανάποδα Το είδαμε αυτό μετά και με τα κακή έκτυπα αυτά που διαλύονται τώρα εδώ και ένα χρόνο δηλαδή καταραίων και διαλύονται αλλά θα μείνουμε επειδή η μέρα το καλεί στο πρώτο μέρος μόνο στο Πασόκ να θυμηθούμε μερικά πράγματα έχει μια αξία για ιστορικούς λόγους και πάντα στο υπόβαθρο ότι αυτός ο λαός πόσο εύκολα καταναλώνει Όλους αυτούς που τον κοροϊδεύουν στα μούτρα του πόσο ανάγκη το έχει και πόσο τους επιβραβεύει. Όσο μεγαλύτερη κοροϊδία τόσο μεγαλύτερη και η επιβράβευση. Μίλουσε στη Λάρισα ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλο μεγάλος ηγέτης της οικογενείας της ιστορικής που έχει προσφέρει πολιτικού στον τόπο, τους ξέρετε, και το γέρο της δημοκρατίας και το νέο του μνημονίου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν σε ένα κρεσέντο, αυτό που λέγαμε και πριν, «παπάντζας». Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στου Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και θα φύγει, και θα φύγει, δεν αρκεί να φύγουν οι Αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, και θα φύγουν, λαέ της Ένα θέμα είναι βεβαίω ο Ανδρέας Παπανδρέου που το τόνιζε ότι θα φύγουμε και από το ΝΑΤΟ, θα φύγουν και οι βάσει. Ένα άλλο θέμα είναι αυτέ οι χιλιάδε από κάτω εδώ φωνάζουν, του ακούσατε, Λαρίσαιοι βέβαια, έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι Αμερικάνοι. Αυτό το φώναζαν όσοι ήταν τότε στο Πασόκ, το φώναζαν κι όσοι ήταν στην ευρύτερη αριστερά, αλλά αυτοί δεν κυβέρνησαν. Ή του Πασόκ όμω κυβέρνησαν. Αυτοί λοιπόν, να μείνουμε εδώ στου χιλιάδε που είναι στην πλατεία τη Λάρισα, στη μεγάλη πλατεία και φώναζαν έξω οι Αμερικάνοι. Όταν ήρθε το Πασόκ. Μερικού μήνε μετά. Και δεν έδιωξε του Αμερικάνου. Και κυρίω δεν φύγανε οι βάσει, βεβαίω, και κυρίω δεν φύγαμε και από τον ΝΑΤΟ. Τι λέγανε μέσα του, τι λέγανε όταν τα παίρνουν από τον καθρέφτη, ως πολίτες που σέβονται τον εαυτό του. Τα παιδιά του, γιατί όλα γίνονται και τα παιδιά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σέβονται. Ενώ φώναζαν με τέτοιο πάθο, όπω ακούσαμε εδώ, ακούγοντα τον ιστορικό ηγέτη, να λέει, θα διώξουμε, θα φύγουν οι βάσει με αυτό το ύφο, το σίγουρο. Ε, το κατανάλωσαν τότε, το πίστεψαν, γι' αυτό ψήφισαν Πασόκ, ήρθα όμω μετά το Πασόκ και έκανε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάντα μια απορία να μπούμε σε αυτού του εγκεφάλου, του χιλιάδες, και να καταλάβουμε πώς ακριβώς σκέφτηκαν στον εγκέφαλο του Πάγκαλου. Δεν χρειάστηκε τότε να μπούμε, γιατί λέει μια παρόμοια ιστορία με αυτό το θέμα. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω αναμνήσεων και όταν ονομάζεται στην Ευρώπη με τον Ανδρέα Περιγράφω πως ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησε τι θα γίνει γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών τον, τον, mm. ευρω, τον Ευρωπαϊκό τομέα ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας έξω από τον Άτο και την ΕΟΚ δηλαδή αυτή ήταν η θέση μας και όταν το ερώτησα τι πολιτική θα κάνω του λέω τώρα γιατί εγώ είμαι ευρωπαϊστής Αλλά εσείς έχετε πει έτσι και ο κόσμο μα ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα Μου είπε ο Παπανδρέλος ότι πιστεύεις ότι θα μας συμφείνα Να πιστεύαμε πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον Άντρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Είπα σοκ άνθρωποι, είπα σοκ Δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου Δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου Λε και το κάνουν επί τούτου Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια Πολύ ωραία χρόνια και ωραία ψώνια Έτσι λοιπόν ο Πάγκαλος μας εκμυστηρεύτηκε σε παλιά του συνέντευξη ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου λίγο πολύ του είχε πει τόπα για του ηλίθιους να μας ψηφίσουμε, να τσιμπήσουμε την ψήφα του και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτά που κάνει κάθε κυβέρνηση σε αυτό τον τόπο εφόσον είναι ενταγμένη στους μεγάλους υπερεθνικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ τότε, ΕΟΚ τότε και Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ βεβαίω σήμερα. Ε, χορτάσαμε λαϊκισμό, είναι η αλήθεια, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώτο διδάξα. Τον ακολούθησαν κι άλλοι, προσπαθούν να τον αντιγράψουν με επιτυχία. Με επιτυχία πάρα πολύ. Γιατί είπαμε, όταν ο λαό δει κάποιον που του πουλάει λαϊκισμό, full, full του full, ο λαό πάει μετά, εγκρίνει, ψηφίζει και αναθέτει σε αυτού του παπάντζε, του απαταιώνε, τι τύχε τη ζωή του. Με πολύ μεγάλη ευκολία όμω. Ενώ σε άλλα θέματα αυτό ο λαό είναι πολύ ψαγμένο. Το σκέφτεται, εκεί αμέσω, μόλι δει κάτι τέτοιο, τρέχει, πάει, πάει τρέχοντα, χοροπηδώντα. Για την ακρίβεια, γιατί όλα αυτά συνοδευόντουσαν με κάτι γλέντια, με κάτι χορού, κάτι αρνιά που ψήνανε στι πλατείε όταν κέρδιζε το Πασόκ, το μετά Πασόκ και όλα τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή τη δεκαετία του 70. Είναι όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευσης ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρωθυπουργό τη χώρα. και μιλάνε για το πού ακριβώς ανήκει η ε, χώρα το θέμα δεν είναι αν αυτό που υποστηρίζει ο Καραμαλής ε, είναι σωστό γιατί επέμενε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση το εφάρμοσε, αυτό πίστευε, αυτό εφάρμοσε τουλάχιστον εκεί τον λες συνεπεί. θα ακούσουμε τον άλλον τον Ανδρέα Παπανδρέο ο οποίος τότε διαφωνούσε με αυτό το δόγμα Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο ότι η απόφαση, η επιλογή Τη ένταξη τη Ελλάδα στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνο. Η οποία πάρθηκε στον δωμό του ανήκουμε στην Δύση. Ούτε απαλαμβάνεται αυτό, με συγχωρείτε. Δεν απαλαμβάνεται, το αρχίζετε με αυτό. Ελά ανοίξετε την κογκόλιο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε τον κογκόλιο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε το ανήκουμε στην Δύση. Και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπω άλλοι λαοί. ανήκουν στους αρθασμέφους, ανήκουν στους αρτολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς που τρέχουν να ανήκουμε ανήκομες σαν δύσεις. Προτιμούν ανάμενοι στους Έλληνες. Ναι, κάποια μαγική έφτυλα, λάιλα, θα φύγουν από αυτή τη πάνε Στου διαόλου τη μάνα Ναι, κάποια μαγική έφτυλα, λάιλα, παμπαλού θα φέρουνε την αλλαγή και Θα χρειάζεται επίσης να λυτρωθούμε από την ξένη και ντόπια ολιγαρχία Και λυτρωθήκαμε όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε Του λέει ο Καραμαλής, ο εθνάρχης, ο αείμνηστος Πιστός στην ε, ε, εθελόδουλη πολιτική των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων Τη δηλοπρεπή Πολιτική ότι ανήκουμε στη Δύση. Τέλο, αυτό θα κάνουμε. Και παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου, προτιμούμε να ανήκουμε στου Έλληνε. Το ακούγαν αυτό οι Έλληνε τότε. Θυμάμαι, <σχ> τι θυμάμαι, θυμάμαι από τι μου ήμουν λίγο πιο μετά τα πρόλαβα, αλλά ο απόϊχο έφτανε. Θυμάμαι καθαρά το 81 τι ακριβώ έχει γίνει. Ενθουσιασμένοι τρέχανε στους δρόμου με σημαίε, με τραγούδια, γιατί θα ανήκε η Ελλάδα στου Έλληνε. Γιατί θα φεύγει η δεξιά και θα αλλάζανε τα πράγματα και ξέρουμε ακριβώ τι. Τι; άλλαξε. Τότε λοιπόν η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ ήταν το 81 μπορεί να ιδρύθηκε σαν σήμερα αλλά κάποια χρόνια μετά έγινε κυβέρνηση, κατάφερε και έγινε κυβέρνηση με ένα υψηλό ποσοστό, 48% ένα κύμα, ένα ρεύμα σάρωνε όλη τη χώρα και πανηγυρίζανε παντού στους δρόμους πάμε τώρα στο λαό και η χαρά που έχει αυτός ο λαός, η διάθεση που έχει η προσμονή που έχει να πανηγυρίζει με τέτοια. Λίγο αργότερα, ο νικητής των εκλογών ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίως Ανδρέας Παπανδρέου έκανε στο σπίτι του στο Καστρί τις πρώτες μετεκλογικέ δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Ελληνίδες Έλληνας απόψε κατέχομαι από βαθιά συγκίνηση είμαι πράγματι συγκινημένος για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει και έχω ταυτόχρονα Το αίσθημα τη βαριά ευθύνη την οποία επομίζομαι εγώ και οι συνεργάτες μου, για να πραγματώσουμε το έργο της αλλαγής. Την ίδια ώρα, οι δρόμοι της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων είχαν γεμίσει από ενθουσιώδεις οπαδούς, που εκδήλωναν την ανυπόκριτη χαρά του για τη μεγάλη νίκη και τη μεγάλη αλλαγή. Όπα αυτά τα κοροναρίσματα. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, Και ήμουν σε μια καρότσα, εγώ που τα λέω όλα αυτά τώρα για το Πασόκ, ήμουν σε μια καρότσα ντάτσουν και πανηγυρίζαμε ω μικρό παιδί, γιατί όλη η γειτονιά πανηγύριζε. Όλοι ήταν, ήμασταν Πασόκ, δεν καταλάβαινα τι γινότανε, αλλά με έβλεπα όλο αυτό το γκουρνιαχτό, τρέχαμε εκεί στους δρόμους της Σιλιούπολης. με 50-60% είχε πάρει στην Ηλίουπολη και κυρίως στην Αγία Μαρίνα τη λαϊκή γειτονιά τότε της περιοχής και πανηγυρίζαμε που βγήκε το Πασόκ, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο εγώ πανηγύριζα, αλλά συμμετείχα όπου γάμος και χαρά, ένα μικρό παιδί πάντα πηγαίνει σε τέτοια δεν μπορούσε να γλιτώσει κανείς από όλο αυτό που γίνονταν τότε ακούσαμε εδώ τα πανηγύρια και την τα επίκαιρα τη εποχή. Αποτύπωσαν όλο αυτό και την πρώτη δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ακούσουμε τώρα πανηγύρια το 1990, όταν έχουν περάσει 8-9 χρόνια, έχει μεσολαβήσει το βρώμικο 89. Έχουν μεσολαβήσει κάτι οικονομικές οικονομικέ πολιτικέ που κατακρεούργησαν εισοδήματα το 85, με αποτέλεσμα να διασπαστεί και τότε για ΓΕΣΕΕ. Έχουν γίνει διασπάσει στο ίδιο το Πασόκ, Έχουμε καταλάβει τι ακριβώ παίζει. Ότι μοιράστηκαν λεφτά στην πρώτη φάση, ότι μετά δεν υπήρχαν λεφτά και όλα αυτά που γίνονται. Συνήθως θα ακούσουμε τώρα τι ο λαός έλεγε το 90 που βγήκε ο μπαμπάς Μητσοτάκης στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Εσεί, κυρία, τι περιμένετε από του Εγώ σαφίες. περιμένω να βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα Γιατί το Πασόκ μόνο είναι για του εργαζόμενου. Κανεί άλλο δεν είναι για του εργαζόμενου. Μα εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Ζήτω το Πασόκ. Περιμένω Πασόκ για καλύτερε μέρε. Και εσεί, Πασόκ, όπω φαίνεται, το Πασόκ εδώ έχει μεγάλη δύναμη. Εσεί, κυρία, τι λέτε. Πασόκ και στο κάστρο τη δεξιά. Καρπενή. Ανδρέα Παπαδρέου. Ανδρέα Παπαδρέου. Είμαι από το Εράκλο Εγώ Πασόκ, οπωσδήποτε. Πασόκ. Μα είμαι Πασόκ. Δια Είναι και σε <σίλια> Εσείς τι περιμένετε Τον Ανδρέα Πεθυμπουργό ...το ΠΑΣΟΚ και να ξαναζήσουμε καλά Αυτό ακριβώς, το, Α, πιστεύω το, το, εγώ. Εγώ. το ίδιο πιστεύω, πιστεύω και εγώ Ήσατε καλά με το ΠΑΣΟΚ και μου ε, πιστεύω πιστεύω πιστεύω πιστεύω. Πιστεύω. 26, και τώρα 5.140 και όλα τα κράτη είναι ακριβά και εμεί ζούμε πλούσια. ΠΑΣΟΚ τα χρόνια τόσο πιο πολύ Τα άλλα κράτη πεινάνε και εμεί ζούμε πλωσιοπάροχα Είναι η κυρία εδώ που από 26.000 έτσι λέει πήγε 140.000 δραχμές Η σύνταξή της και γενικώ εδώ πιο ωραίος είναι ο δημοσιογράφος που λέει κύριε, τι έχετε να πείτε αυτό το εσείς κύριε, εσείς κυρία μου Το έχει πάρει μετά ο χαρικλίν και το έχει ξεπατώσει όπως και έτσι έπρεπε να γίνει πανηγυρισμοί Το 81 για το Πασόκ, πανηγυρισμοί το 90, που τελικά βγήκε ο Μητσοτάκης, αλλά ξαναβγήκε το 93 το Πασόκ με Ανδρέα Παπανδρέου, δεν κράτησε πολύ για το 96 πέθανε. Και θα ακούσουμε τους τελευταίους πανηγυρισμούς που έχουν μεσολαβείς πολλά με το Πασόκ, γιατί μεσολαβήσε και το σημειτικό Πασόκ στην πορεία, Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι τελευταίοι πανηγυρισμοί, ο λαός δηλαδή, που βγήκε στο δρόμο, ήταν για το Γιώργο Παπανδρέου. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μα. Βεβαίω, γιατί έχει έναν Πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίο είναι πρόεδρο τη Διεθνούς Σοσιαλιστική και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Σισμό, Σισμό, σοσιαλισμός, επόμενο 8ο αιώνα. Τι είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιάννου Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει την Ελλάδα. με 100 χρόνια μπροστά. Γέρομε. όταν πήγε το Πασό και δεύτερο, γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι τυπλά. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο, γιατί ο Παπαντρέο είναι θικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Ο Γιώργο Παπανδρέου, όχι μόνο δεν έδωσε λεφτά στον κόσμο, τα πήρε. Γιατί μα έβαλε στο μνημόνιο και αυτό το 43% που πήρε το 2009, πότε ήταν, Ναι, έγινε 5% μετά, Φύγαν όλοι. Επίση, θα θέλαμε να μπούμε στου εγκεφάλου όλων αυτών εδώ των ανθρώπων που το 2009 πανηγύριζαν στου δρόμου και λέγανε αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα ότι επειδή έχει πατέρα και παππού, θα είναι πάρα πολύ καλό Κύριε είναι πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Άρα θα τον ακούσουν οι ξένοι. Γιατί μετά ακούσαν και έναν άλλον οι ξένοι. που έλεγε ότι θα χορεύουνε τα Νταούλια δεν τα Πασόκ στο βάθος όμως ήταν και ο Τσίπρας Πασόκ αλλά εδώ είμαστε στο καθαρό καθαρόαιμο Πασόκ δεν πάμε τώρα στα ΣΥΡΙΖΕΚΑ γύρισε και ο Πολάκης, που κι αυτός ήταν Πασόκ Γενικώ όλα είναι Πασόκ με κάποιο τρόπο οτιδήποτε ε, ε, περιέχει μέσα απάτη είναι Πασόκ ό,τι χρώμα και να έχει και όποια ταμπέλα και αν έχει το κτίριό του αυτά τα ωραία με τους πανηγυρισμούς το είπε ένας κύριος τώρα που ακούσαμε ότι επειδή ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής α όλο αυτό ήταν εγγύηση Σοσιαλιστική, άρα σοσιαλιστές θέλουμε ακόμη και τώρα περισσότερο μάλιστα από πριν να αλλάξουμε τον κόσμο και το ζωή προς το καλύτερο γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές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 Τον άγριο, τον άγριο σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Συντρόφισσες και σύντροφοι έχουμε όραμα και ώρα μα μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδροθήκαμε. Νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα. Συντρόφισσες και σύντροφοι Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Γιάννο Παπανδρέου αυτός, ο πρώτο-λευταίο και λίγο πριν Γιώργος Παπανδρέου, όλοι οι πρόεδροι, Μήτης και Ανδρέας. Παπανδρέου, όλοι οι σοσιαλιστές παλεύανε γι αυτό. Ο δε Γιώργος Παπανδρέου, ε, είχε πει ότι Το σκληρό καπιταλισμό, είτε στην Ινδία είτε στην Αμερική. Στην Ελλάδα δεν τον κατήγγειλε, τον έφερε, έφερε το Δουνουτού εδώ, έκοψε συντάξει, έκοψε μισθού, έδιωξε κόσμο, κλείσανε μαγαζιά γιατί αυτό έφερε το πρώτο μνημόνιο. Αυτό έφερε το Δουνουτού στην Ελλάδα, επειδή ακριβώ ήταν σοσιαλιστή. Και αφού τελείωσε η θητεία του και μα του είχε φέρει όλου αυτού εδώ, του καλού, έκανε την εξή δήλωση. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστέ πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μα κάνουν. Δύο φορέ σοσιαλιστές. Είμαστε αριστερά, αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αξιακό μα πλαίσιο ο λόγος ύπαρξης της παράταξής μας, της φυζογνωμίας μας. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Αυτό ακριβώς. φορέ σοσιαλιστές γίνανε, κόψαν συντάξεις και γίνανε φορέ σοσιαλιστές. Οπότε άξιζε όλο αυτό που έγινε με το πρώτο μνημόνιο, με την κρίση, με το δουνουτούμ. και αν χρειαστεί να τους αναφέρουμε όλους αυτούς για να γίνουν τρεις φορέ σοσιαλιστές επειδή τώρα θα κάνουν και εκδήλωση το βράδυ και θα αυτοβραβευθούν όλοι αυτοί με τον Ανδρουλάκη Πρόεδρο και όλα αυτά τα πολύ ωραία βέβαια μας χάρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο αλλά και δύο ακόμη προέδρου τον Γιώργο Παπανδρέου πρώτα Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 Η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληφορική στην Ευρώπη σχολεία <Ρι> Μηδέν, μηδέν στο πυλίκιο. <Ρι> Όσο και δεν αρέσουν οι αλήσιες στη νέα δημοκρατία <Ρι> <Ρι> <Ρι> Πούν <Ποντιτόρια>, τώρα <Ρι> Διπλό στόχο, στήχημα, <Ρι> να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα Και δεύτερον το μεσχωρείτε Πρωτογενές πλεόνασμα. Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, ε, υγεία Και, και παιδεία βεβαίω. Και υποστήριξη για την αγρότητα Φίλες και φίλοι και κύριε Πρωθυπουργέ Εμείς δεν κάνουμε εκλογολία Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στι Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Και αν έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά αυτό το τελευταίο νομίζω είναι το καλύτερο ότι οι θίε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο οι θίε έπιασαν, οι θυσίες δεν έπιασαν και δεν θα πιάσουν ποτέ ενώ πάντα θα υπάρχουν θυσίες όσο θα υπάρχουν και θίε. αυτά πάνε μαζί Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου ή είναι ο άλλος πρόεδρος Κώστας σύντροφοι. Σα χέζω όλου! <μιου> Εκείνο το οποίο μα ενδιαφέρει είναι να έχουμε με του γείτονε αυτέ <μιου> αυτού. <μιου> δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο μήκου 5 χιλιόμετρων, 8 κιλάδο γέφυρε, 63 χιλιόμετρα παλάπλο οδικό δίκτυο. <μιου> γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί, <μιου> να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμέ. <μιου> Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξή πόσο όταν τα σήμερα! Πόσο όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα <χει> είμαι χάλια. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. <μιου> μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. <μιου> το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο, ενατό και αυτό είναι το μήνυμά μα σε όλη την Ελλάδα. <μιου> Πολλά που είναι κεκτημένα Χρειάστηκαν αγώνο. Γιατί δίνουμε το παράδειγμα. Δίνουμε στον ελληνικό λαόνο τον τόνο τη οβαρότητα. Εδώ δεν είναι σαρδάμα ακριβώ, είναι ο λαόνο που δίνει αγώνο. Όπω ακούσαμε, Κώστα συμμετήτη, νομίζω καλύτερο αυτό βγαίνει πρώτο, δεύτερο Γιώργος Παπανδρέου και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Και ο ένα και ο άλλο πέρα από τα σαρδάματα αυτά που ακούσαμε, που είναι διαλεγμένα από μια δεξαμένη πολύ μεγάλη, έτσι τα καλύτερα κάπω. ένα λεπτό ο καθένας ε, και οι δύο είχαν κολλήσει σε μία λέξη διαφορετική ο καθένας και βρήκαν τον τρόπο τους να το προσπεράσουν Δεν έχουν την πρόθεση να αποβάλουν εκείνες τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος που έφεραν μέχρι εδώ του μικροκομματισμού Α, ακόμα και ως αντιπολίτευση παρά τις πανθολομογούμενες πανθολομογούμε, παρά τις πανθολομογούμε, πανθολομογούμενες πανθολομολογούμενες ευθύνες τους. Μπράβο! Συμπαριστάμε Συμπαρισ... Έχω δίνουμε τη συμπαράστασή μα. Μπράβο! Μα τώρα έβγαζε το ρήμα, το οποίο εκεί περιφραστικά και τελειώσαμε. Και Γιώργο και Σιμίτη. Ένα μήνυμα φτάνει στο τέλο του. Επειδή 50 χρόνια πριν, σαν σήμερα ο Ανδρέα Ποβανδρέου, μεγάλο ηγέτη, έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο κόμμα, κίνημα που έχει δώσει πολλέ ατάκε στα σύριαλ. και στον κινηματογράφο έχει σημαδέψει τις ε, ζωές μας Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο και δυνατό Εδώ είναι το Πασόκ το ενιαίο, το μεγάλο το δυνατό Πασόκ Ενωμένοι και δυνατή. είμαστε εδώ Το Πασόκ είναι εδώ Όλοι μαζί, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό Ένα λαός μία ψυχή, σε μια ψυχή Μια σοσιαλιστική Ένας λαός, μια ψυχή Σε μια κοινωνία Σοσιαλιστική <ΟΟΟΟΟΟΟ> Μαζί Τα γλαγκανάρια Μαζί Και τα ματζαφλάρια Για μια Ελλάδα ελεύθερη Σοσιαλιστική Ο ήλιος ο πράσινος Ο μα παρατέλη Ο ήλιο ο πράσινο και τα πράσινά λόγα μα οδηγούν 2, 11, 10, 80, 8, 80 Φοράει πράσινα μέσα, επίτηδε, γιατί λέει θέλει να τιμήσει τη μέρα, τη σημερινή και μα ήρθε πράσινο φρουρό. Ντυμένο, μπορείτε να τον πάρετε, να τον συγχαρείτε, να ανταλλάξετε απόψει. Νομίζω όλοι όσοι ακούνε, όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό των ακροατών έχει ψηφίσει Πασόκ κάποια στιγμή στη ζωή του ή έχει πανηγυρίσει με το Πασόκ. Ενώ πανηγύρισα δεν έχω ποτέ Πασόκ. Αλλά έχω πανηγυρίσει με το Πασόκ και μετά μεγάλωσα και μάλλον κατάλαβα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει εξψηφίσει Πασόκ, ο, ο, ούτε εσύ, mm, okay. οκ, αυτός λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο, πρώτο μέρος του λαού, πρώτος διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι, τι, ναι, τι θε, ναι, μάλιστα θα λε. Ό,τι θέλω, θα λέω, παρακαλώ, λέγεται, θα λέω ό,τι Γουστάρο. Δεν ναι, ναι, ό,τι γουστάρει, εδώ θα λε αυτά που πρέπει. Ό,τι Γουστάρο κι άμα σου αρέσει, θα, θα είσαι ευγενικό. Άντε, ρε, το διάλογο, δεν μου λε, πού ήσουν τα δύο μήνε, δε, δεν μπορώ να πω, ποιο ήσαι, ρε. Πήγαινα παράνομα στα νησιά με δύο πορτοσάλτε και έκανα μπάνιο τι μέρε που δυο δεν έπρεπε. Μήνε. Μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται από, μόνο από τι 15 Ιουλίου έω τι 30 Αυγούστου. Δύο και εμεί δεν μπορούμε να πάμε μια βδομάδα. Είμαι ημάδα και μου το παίζει κομμουνιστή. Αϊ, ναι, μην πω καμιά κομμουνιστή. Μα δεν ξέρει, στα ξερονήσια πήγα. Στα ξερονίσια. Ελεύθερο κάμπινγκ έκανα. Σοπαδ. Σοπαίνω. Τσάμπα. Ποιο είσαι, έργα μου. Ε, εντάξει. Να μην ξαναγίνει αυτό, δύο μήνε περιμένουμε να ακούμε κονσέρβα κάθε μέρα. Για να μαθαίνει την κονσέρβα, σιγά σιγά. Να. Τι να κάνει με την κονσέρβα. Να συνηθίζει. Είσαι επικίνδυνο. Είμαι Ντα. Καλά, σιγάρε, μην το σκίσει. Προσπαθώ. Χαλή χρονιά με έχετε. Χρόνια πολλά, χαρούμενη Χρυσή. Τι έγινε; Καλά, Απόστολε, το Λεγω Καλά. Κάλης. Καλά. Το σε μαλώσω. Γιατί; Το σεμαλόσω. Δεν άκουσα να τον ήμινο του θρύλου. Γιατί τι έγινε ο θρύλο, τι έκανε. Πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο. Πάλι. Όχι, το πήρε, εδώ, φέτο. Δεν τέλειωσε η χρονιά ακόμα. Ε, το πήρε φέτο, το έχει πάει εδώ και καιρό. Ε, εδώ και καιρό. Τα είπαμε τότε. Το... τότε. Τότε τα είπαμε, πάει, πέρασε αυτό. Δεν πρέπει να κούμε τον ύμνο του θρύλου, κάνει κακό. Εντάξει, Εντάξει δεν, δεν κάνει... λέω, αλλά ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα βγάλει ύμνο μια εταιρεία γάλακτο, α πούμε, θα παίζει με τον ο, ύμνο δεν... τη κάθε δεν... τόσο Είναι... οπότε παίρνει μια ευρωπαϊκή διάκριση ότι έχει το καλύτερο γάλα τη Ευρώπη. Εμεί δεν είμαστε γάλα. Δεν είπα. Εμεί είμαστε θρύλο. Α, δεν το έχουμε τι παρομοιώσει. Είμαστε θρύλο και. Συμπληρώνονται για 100 χρόνια από την έντριση του θρύλου. Τέλος. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Λοιπόν, έλα. 100 χρόνια. Ε, να ε, Δεν το είχα υπόψη με αυτό. Τώρα που το έχω πρέπει κάθε μέρα κανονικά ναι. Ε. Ωστόσο, μου γλυκέ μου άνθρωπε. Έλα. Τι μου κάνει, Ρεάντε, καλό μήνα. Καλή πρόοδο να έχετε όλο τον χρόνο τον υπόλοιπο που θα μα έρθει. Ωστόσο, μου δεν ξέρει πώ σε λατρεύω και σ' αγαπώρε. Τι άνθρωπο δρε είσαι, εσύ ρε. Ο Μητσοτάκη έχει μαζέψει δεκάδε επιστήμονε. Το ένα, το άλλο, αφάρησα. Δεν λέει, κάνουν καν άχρηση. Αμά αφού είναι όλοι του. Εσένα έπρεπε να πάρει Μητσοτάκη. Εμένα ρε, να πάρει Τύπου και πληροφοριών. Τον εγκέφαλο το δικό σου θα του έβαει όλου. Εμεί μα συζηζέει μεσάνια θαρκόμαστε το ποπέ. Παιδί μου, πα καλά καθόλου σε τα μυαλά σου. Ξεφύκατε τελείω. Σα πει ο ε, κασελάκι σε σε άλλο level. Είναι πιο έξυπνο και ο πιο επιστήμοιο από σένα δεν υπάρχει κατά και κάτι. θα πάμε το, το Μιτσοτάκι, παιδί μου, πάλα. Καταρχά, άντερα, το βάλουμε αυτό στην άκρη. Ότι ο Μιτσοτάκι μέσα μαζεύει ανθρώπου με μυαλό. Η κυβέρνηση των καλύτερων, τον πιο εικονών. Μα αυτό σου λέει. Ωραί. Ναι, αυτός δεν ταιριάζει, παιδί μου, δεν θα τέριαζα γιατί εγώ είμαι τσίνο, όπω είπαμε. Εγώ μαζέψει τη άρα και τη φάρα το σκυννολόι του. Τη μάρα νομίζει. Ανθρώπου. Εσένα έπρεπε να πάρει και ασχέτω πω δεν είσαι το ίδιο κόμμα. Εδώ έχει πάρει το μισό Πασόκ. Και Ρέχει πάρει, και έχει κάνει υπουργούδε. Τι λε τώρα. Καλά, το πασόκ, πασόκ δεν έχει τέτοια. Δεν, το ίδιο είμαστε. Τι συγκρίνει. Τέλο πάντων. Αλλά και εσεί τώρα ΣΥΡΙΖΕ. Είστε τα έχετε κάνει όλα χειλό. Οπότε, ναι. Όλα χωράνε. Κάνε τι την είναι. προσευχή σου. Την προσευχή σου θα τώρα. Τώρα που τώρα. ξεκινάει το νέο κύμα στήριξη Τσίπρα και η κάθαρση Τσίπρα, κάνει το σταυρό σου. Μπα και πετύχει. Ακούω έρχονται σαντρικέ εκπομπέ λιβανίσματο. Ξεκινάει ν το κι Που εγώ τσίπρα, η δικιά μου ματιά, ε. με τα μπούνια όλα, έρχονται. Μπράβο τσίπα! Να! Έρα, πεντο... ξεχνιόνται αυτά μακύρισε. τώρα. Όταν εγώ δεν, δεν σου λέω τώρα. Το όταν τον ξεπλύρουν. Εκείζο με τον μεγάλε κουβέντε δεν θα του ψήφου. Θα μας να πάμε στο βελόπου, να σα ενά... Λυσσάς και μόνος μου. Σας έχω! Α, στον Πολάκη, ο Πολάκης είναι πιστήμονος. Α, στον Απολάκη. Είναι, είναι σαν τον Κίμωνα κι αυτός, ξέρω. Λοιπόν, είναι έλα, γεια. Β'τάνει, γεια, τέλος, γεια. Όχι, άλλο, πωράκι, δεν αντέχω, άλλο η Μίκης Στοδωράκης και σήμερα, χτες ε, ήταν η επέτειος του θανάτου του, τρία χρόνια πριν θα σταθούμε και λίγο για να σας πούμε για μια συναυλία, παράσταση που θα γίνει στο Ηρόδιο για το Μίκη Θοδωράκη, στην οποία μεταξύ άλλων έχω και εγώ μια εμπλοκή ε, με κάλεση εκεί μια ταλαντούχα καλλιτεχνική παρέα 14 Οκτώβρη, Δευτέρα 14 Οκτώβρη στο Ηρόδιο. Ε, θα γίνει αφιέρωμα, συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη με την Ατάσα Μποφίλιου να τραγουδάει, όχι μόνη της θα πλαισιωθεί και από μια ομάδα πολύ ταλαντούχων, φρέσκων, καθαρών προσώπων την ενοχιστρωτική προσέγγιση στα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, την έχει κάνει η Θέμη κάποια κείμενα έχω γράψει εγώ ε, από εκεί και πέρα όλο αυτό είναι μια... απόπειρα να πούμε όλοι εμείς που είμαστε και διαφορετικών ηλικιών και άτομα και όσοι συμμετέχουν πως βλέπουμε σήμερα το Μίκη δοράκι η σκηνοθεσία του Άγγελου φίλου. το θέμα αυτό είναι και κάπως έτσι είπαμε να το πιάσουμε πώς, τι σημαίνει για μας σήμερα όμως ο Μίκης Θοδωράκης ε, σήμερα που ζούμε όλοι εμείς αλλά με τις διαφορετικές οπτικές που έχει ο καθένας. Έχει ανοίξει η προπόληση άνοιξε πριν Για το ηρόδιο, ξαναλέω, στην ticket Services Οπότε όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να μπει σύμφωνα με. Ο Μελωδία την κάνει αυτή την παράσταση. Είναι οι περίφημε κασέτε του Μελωδία. Με τίτλο τη παράσταση Μέσου Ανθισμένου Κήπου είναι αποστήχο του ίδιου του Μίκη Θεωράκη. Από το τραγούδι στα Περβόλια. Νατά από φίλου, η οποία σαν να έχει καταπιεί μέσα τη στο Μίκη Θεωράκη, είναι ιδανική. Νομίζω είναι η πιο ιδανική από τι νέε τραγουδίστρε να τραγουδάνε. Στοδωράκι, όχι επειδή απλά θα τραγουδήσει η θερμινεύση επειδή το αίμα τη μέσα είναι Μίκης Θοδωράκης, κυκλοφορεί ο Μίκης Θοδωράκης αν έχετε ακούσει ιστορίες συνεντεύξεις τη, το λέει από μικρή η οικογένειά της, ακούγανε Μίκη και μετά από πολλή σκέψη δημιουργήθηκε αυτή η καλλιτεχνική παρέα στην οποία ξαναλέω με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ Αυτά για τις 14 Οκτώβρη ε, τέσσερις μέρες πριν τις 18 Οκτώβριο γιατί είμαστε σήμερα σε κλίμα πασόκα, αλλά θα μείνουμε λίγο στο Μίκη Θοδωράκη μια μικρή ιστορία Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το χιλιδόνι ε, γιατί τα δελαϊκά τα κάναμε στην Κολούμβια κάτω και ήρθε ένα, ένα σχολείο και δηλαδή το στούντιο και ήταν παιδάκια 10 ετών λέω καθήστε μέσα Μου λέει ο Καρελόπουλο ο κύριε, θέλω να πάρει την ανάσα του. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε ένα χεριδόρη να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία είναι φωνές των παιδιών, τις φωνές τις ανάσες, τις ανάσες των παιδιών είναι μια ωραία ιστορία που ο Μηπιστοδωράκης θυμάται για αυτή την εκτέλεση που ακούμε τώρα ο Γρηγόρης Βηθικότης είναι η πρώτη εκτέλεση ηχογράφηση στα στούντιο της Κολούμπια έτσι όπως το είχε περιγράψει έχουμε το λαό το δεύτερο μέρος ακολουθεί Έλα, Μωρή Λουλού, έλα, Μωρή Λουλού να πούμε γαμίτι και σε 33 λεπτά να προσπαθώ να σε πιάσω. Σε άγαλε, εδώ περίμενε δύο μήνε. Έλα, σου γαμίσω κόρτα σαν κοσέρβα, ρε βουνάκι. Τι είναι Έχει. τα 33 λεπτά μπροστά σε δύο μήνε. Μαλάκα, είμαι ο Μαλάκα που έρθει την ώρα πριν γυρίσει ακόμα το τηλέφωνο. Και μου λέει κοπελά, περίμενε, μου λέει να γυρίσω το τηλέφωνο. Α, έλα, εσύ το... μπλόκαρε το τηλέφωνο, κατάλαβα. Εγώ τον μπλόκαρα. Ναι, ναι, γιατί μου είπανε Έ... κάποιο μπλόκαρε, παίρουν από τώρα. Να σου γαμίστηκε. γυρίσατε. γυρίσατε. Ναι, Ρε μαλάκα, γυρίσαμε. Γυρίσατε, ωραία. Άκουγα τώρα αυτού του ειδήμονε που βγαίνουν και μιλάνε για τι πυρκαγιέ, ρε, μα... ρε φίλε. Η δίμονα λες την ρε Η βούλτευση δεν είναι ειδήμον ούτε για το κολλόχαρτο, θα είναι για τι φωτιέ. Ενώ ήταν φωτιά, τώρα αν κάποιο που είναι πολύ ειδικό τη λέει μέγκα και εγώ τη λέω μικρομέγκα, αυτό δεν παίζει ρόλο. Τέλο πάντων, υπάρχουν και μαλάκες που του ακούνε να πούμε με προσοχή. Με, δεν είναι, αυτοί που του ψηφίζουν είναι το θέμα, όχι αυτή που του ακούνε μόνο. Ακριβώ, θα έρθουμε και σε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 Οι Ιαπωνέζοι έχουν σεισμού και μαθαίνουν τα μικρά παιδάκια από μικρά, ρε φίλε. Τι θα κάνουν σε σεισμό και εμεί εδώ πέρα δεν του μαθαίνουμε ούτε καν πώ θα προφυλαχτούν σε περίπτωση που σπάσει τη γαγιά. Τι πρέπει να κάνουν, τίποτα. Στο σχολείο δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα, ρε μαλακά. Είμαστε άξιοι τη μοιρά μα ή δεν είμαστε. Για να μοτο... Γιατί εμεί του αφήνουμε. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε εμεί άξιοι τη μοιρά μα. Λε, δεν Για... να είμαστε μαζόχε. Αυτό γιατί το αποκλείουμε σε σενάριο. Ρε φίλε, είναι όντω γιατί όπω και να έχει είμαστε συνυπεύθυνοι που το αφήνουμε να γίνει. Δεν είμαστε στο δρόμο, γαμπο το κερατό μου. Γεια σου, παιδιά μου. Για χαρά. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Σε κουράζει. Ναι, ναι, εντάξει. Ξεκουράστηκα τώρα σχετικά είναι αυτά. Πού να προλάβει. Σωστά. Πού να προλάβει, Καημένα μου. Ε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπε εκεί πέρα εκείνη η που λέει κάνει κακό στη χώρα το να λένε ότι πεθαίνουν τουρίστε εδώ. Εάν στην κοινή γνώμη εικόνα. Πέθανε μια και δεν υπήρχε γιατρός, αυτό Όπω και μου το είπε, Που είναι εμεί να πατήσει κανένα ξανά το πόδι του εδώ. Α, δεν περιμέναν αυτό οι τουρίστε. Για να μην να πατήσουν το πόδι του σε αυτή την υπέροχη κατά τα άλλα χώρα. Που βγήκα στο εξωτερικό και πήγα να πάρω ένα καφέ και ένα χυμό. Και μου φέραν το λογαριασμό και τον επέστρεψα. Γιατί νομίζω ότι κάνανε λάθο. Που πλήρωσα για ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι και ένα καφέ 330 και έλεγα δεν μπορεί, αποκλείεται. Μαζί με. Νάκ, δεν θα ήταν καλό. Το δικό μα στοιχίζει επειδή αξίζει. Άλλε να αυτό. Ε, τώρα Πάλι... πουλάμε ουσία, δεν είναι να είναι έτσι. Παλικότο τώρα πιάσανε. Ναι, σου πάντων τώρα μά Σωστό και αυτό. Να μη σώσει να ξαναπατήσει κανένα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Πολλά τα νεύρα φέτο το καλοκαίρι. Αϊ, Μωρία Κοινώνητη. Αϊσυχτήρια. Ελπίζω εσεί like να περάσετε καλή τύχη. Να πα να κάνει μπάνια τον Οκτώβριο μαζί με τον Πορτοσάλτε. Θα κάνω μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται μόνο από τι 15 Ιουλίου έω τι 30 Αυγούστου. Διότι δεν χωράνε. Δεν έχει δίκιο ο άνθρωπο. Οι καλύτερε Ναι, καλό, το ξέρω. Να σου πω πότε έχουμε παράσταση. Θε να σου κάνω spoiler. Να μου κάνει ρε φίλε, να μου κάνει ρε. Δεν πα και χτυπήσω κανένα κοβεντάκι έτσι πιο χθε. 25 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη στο θέατρο Λαμπέτη. Και αφού το είχε πει που πούμε ότι θα κάνει το Σεπτέμβρη παράσταση, που σε ρωτήσαν να θα σε δούμε το καλοκαίρι και είπε όχι, θα ετοιμάσω ότι. παράσταση. Θα θυμάμαι δω Το είχα το είχα και... πει και το κάνω. Δεν είναι σαν το μυτσοτάκι που όλα λέει, αλλά κάνει. Α, πραβετσάτε ακούτε μερικοί, μερικοί. Φιλιά σα δίνω δουλειά, πάλι να για. πάμε ρε φίλε μα έριξε. Άντε γα μη Εκεί. Με αγάπη οι τώρα στο τέλο. Με αγάπη που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, ε, ακούσαμε τον Άρπορτο το μέσα στο πρώτο και το δεύτερο λαό, και στον τρίτο, νομίζω θα ακουστεί. Το, το φέρνει κουβέντα. Δηλαδή αυτό που είχε πει, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στη θάλασσα από 15 Ιουλίου ω 30 Αυγούστου, γιατί δεν χωράμε όλοι μαζί. Προηγούνται οι τουρίστε, αν θέλουμε να έχουμε 20 δισεκατομμύρια Κέρδο από τον τουρισμό και τα λοιπά, και τα λοιπά. Τι έχουμε τώρα, Έχουμε 3 Σεπτέμβρη, δηλαδή η τρίτη μέρα του φθινοπόρου. Εμεί λοιπόν, θα προτείνουμε πιστοί σε όλο αυτό που λέει ο Άρης Θα προτείνουμε τώρα λύση. Τα, μεγάλα, τα ψάρια, οι καρχαρίε και τα Η φυσικά είναι μια Πια, πια, πια Μπακαλιάρο σκορδαλιά Τι σημαίνουν όλα αυτά Φαΐ φούρτο φούρ Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι Διάφανό καιρός μπικίνι Τίματε Κάνω ντου και τρομάζει Παραγιά μου, δεν το πιστεύω Με το βρεμένο σούπερ μίνι Διάφανό καιρός μπικίνι Ξήκεινο σοβρακάκι Πέφτουν όλοι, ξέρει, μόνο μια <ΣΣΣΣ> Θα καταρρεύσω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 Μια κιλώτα καλοκαιρινή Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουμιάς ΑΙ Κατσεριά Με το βρεμένο super mini Διάφανο και ροσμικίνι Με είκοσι και με είκοσι πέντε ντουμπλεφάς Πεφτούν όλοι ξεριμόνο μοιάς Παπαπα, δεν κρατιέται αυτή η παιδιά Πήρα μαθήματα ανατομίας Δεξιός όρσης Λα, λα, λα, λα. Είδα δεκάδες διαφημίστικα Τέλος ο πόνος στη μέση Τελοπον Λα, λα, λα. όλα στα Εφτιάξα όλας Το πρωί γυμναστική πόσα χιλιόμετρα κάνετε Βάρη κάνω Βάρι. Δεν με κομπλάρουν τα ξένα χορμιά Μια κολλάρα Πια πια πια Τι σημαίνουν όλα αυτά Είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά Με ένα σούπερ πόσο Κάνω και του μιάς Σιγά τα αίματα καλέ Με το βρεμένο σούπερ μίνι Διαφάνω και ροσπικίνι Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσόρουχα από την κουβέντα μας Ε, τα Πέφτουν όλοι οι τέζα Γεια σου, Κυριάκος Ένα Είμαι σήμερα Ένα Ναι, ε, τον και εγώ. Σας ευχαριστώ Έτσι, είπαμε να το δούμε καλοκαιρινά την τρίτη μέρα του φθινοπόρου που έχουμε και γιορτή σήμερα 3 του Σεπτέμβρη Πασόκ, 50 χρόνια Φτάσαμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού αμέσως μετά διαφημίσεις και αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο, γεια σας Η εκπομπή που κολουθεί θα δίνετε σε επανάληψη Καλά. Αχ, Αποστολή ήρθε. Είστε. Πώ από εδώ. Αχ, μου, προσπαθώ να λανσάρω καινούργια τάκα. Ποια είναι η τάξη. Αχ, Αποστολή ήρθε. Πότε ήρθε. Πώ από εδώ. Α, θα το ζήσουμε δηλαδή αυτό τώρα. Ε. Μια τρελή, τρελή οικογένεια. Αχ, τέλειο Πότε ήρθε. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Αχ, τέλειο ήρθε. Καλημέρα, τι κάνει, πώ θα πα εδώ. Έχει φτάσει σε επίπεδο Πάστα Φλόρα τώρα. Τι να κάνω, αφού το γυρίσατε το λένε όλοι πια. Τόσο τελούλου. Ειδε το είπανε μέχρι τώρα. Μου το είπανε. Κοίτα, αυτό είναι όμω είσαι influencer, το κλέψανε. Ποιο μου τότε το γυρίσατε. Εντάξει. Κάποτε το λέγε μόνο εσύ. Κοίτα ρέζι, άντρε. Ναι, εντάξει, από την καρέζη το ξεκινήσαμε. Γυρίσατε. Και τώρα το πάμε στην Πάστα Φλόρα, Μέρη Αρώνη. Επειδή μου έχω μια τρομερά δική μου συμπεριφορά σαν τη Μέγκα πυρκαγιά τη βούστεψη. Ενώ ήταν φωτιά Το το γεγονός ήταν τόσο μεγάλη Ονομάστε την όπως θέλετε Εγώ τη θεωρώ μέγκα πάντως Η βούλτεψη ε. έχει βγει ποτέ σε κανάλι Και να είναι προετοιμασμένη Ας πούμε να μην φανεί κάπου αστοιχείωτη έχει σκεφτεί ποτέ α πάω κάπου ε, Και να μην εκτεθώ Δηλαδή το όχι Η στο γυναίκα. νου της Τη Η γυναίκα είναι αλλού Διαφέρει. Όπω δεν τον ενδιαφέρει και τον Άδωνη. Λένε ένα κάρο. Η α... βούλτεψη, άμα συντώνησε η Πυρκαγιά, θα έλεγε μαζέψε όλοι τα κολόχαρτα γιατί αρπάζουν εύκολα και μετά δεν θα έχουμε κολόχαρτα θα γίνουμε Κολομβία. Σωστό. Πολύ mm. σωστό. Δεν του ενδιαφέρει πια. Λένε κατάμουτρα και γράφουν κατάμουτρα ψέματα. Προχθέ ο άλλο, ο Άδωνη, δεν έγραψε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε ταυτόχρονη μεταμόσχευση καρδιά και πνευμόνων. Πρώτο mm, είχε yeah. κάνει ω τέτοια μεταμόσχευση το 1992. Έβγαλε ιατρική. Υπουργό υγεία καλέ! στα αυτά. Είναι και Σε ποιο σοβαρό κράτο θα ήταν Υπουργό ο Γιατί είμαστε εμεί σοβαρό κράτο. Τέλο πάντων, άλλη δουλειά κάνει. Δεν είναι εκεί για να θέλω να τα έλα, να λίγο είναι καλά νομίζω. Ήθελε λίγο ήθελε. τελευταία ερώτηση. Ο Μπάτσος της Άνδρου πώς τα λέγεται. Τσίμπα. Τσίμπα. Ναι. Πώς είναι τσοσμπα που θα λέμε τώρα. Τσίμπα Αστυνομική. θα είναι αυτό. Πλέον ο όρο Μπάτσος απευθείας να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα. Αστυνομική της Άνδρου. Ναι δεν λέει αυτό δεν μας πάει. Δεν λέει. Ναι, ναι. Ωραία. Τσίμπα. Ωραία. Τσίμπα Ωραία. είναι καλό. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε. Καλώς. Γεια σα. Θέλω να σου πω το εξή: Ότι είπα, αυτή μοιάζουν στην αρχή ότι καήκανε όλε αυτέ οι περιοχέ. Ξέχασα να το πείσω ότι καήκαμε και εμεί που βρισκόμαστε στην Άνω Διόνη, το πίσω μέρο τη Πεντέλη, του Πεντελικού Όρου, εκεί προς τον ταού Πεντέλης, Όπου καεί και όλο ο οικισμός, καείκανε σπίτια, αυτοκίνητα και δεν υπήρχε κανένα, ούτε ένα αέριο, ούτε επίγειο μέσω να μα σώσει. Κάποια στιγμή που η φωτιά έφτασε στα 15 μέτρα το σπίτι μου, εγώ με ένα μικρό παιδί φύγαμε το σπίτι. Ο άντρε μου με το γιο μου πάλευαν να σβήσουν τη φωτιά. Με του γιου μου. Εποιο θα παλεύει να σβήσει τη φωτιά από το κράτο, Μωρέ. Ο άντρα με το γιο σου. Και ίδια. Ίδια περιμένει να παλέψει. Σωστό. Έτσι όπω το λες, Βέβαια, μα φωνάζανε στον Μική να φύγουμε. Mm. Και λέει σιγά, το σπίτι το ξαναφτιάχνετε. Έχουν φτιάξει αυτοί πολλά σπίτια και δεύτερα και τρίτα σπίτια. Και φύγαμε και στο δρόμο βρήκα μια πυροσβεστική. Του παρακάλεσα και του είπα, Σα παρακαλώ, και έχετε το σπίτι μου. Και οι άνθρωποι μου λένε, Κάνε να στρωφεί και γκέρνα πίσω να μα καθοδηγήσει. Λιβύαμε εκεί ό,τι μπορούσαν, βέβαια, οι άνθρωποι. Και εντάξει, ό, του το καταφέρανε γιατί ήδη το σταματήσει.